παρατηρούμενο ομοίως ότι ο Σολομός απόφυγε τη διαίρεση και τη χασμοδία. Δύο ελαττώματα τα οποία παραλύουν τον ρυθμό του στίχου και από τα οποία μόνος μεταξύ των νέων Ελλήνων ποιητάδων εφυλάχθηκε ο Βιλαράς, εξόχως εις το καλύτερό του στιχούργημα, τη μετάφραση της βατραχομιομάχειας. Μολονότιος σε σημείωσε η προσοδία του σολομοῦ εις τα αρχαιότερα του είναι κανονικότατη όμως αυτός αισθανόμενο την ανάγκη να τεντώσει εντελέστατα την ρυθμική χορδή ώστε καθαρότατος να έβγει ο ήχος και σύμφωνος με το αποσταλλαγμένο ύφο του λόγου υποτάχθηκε αυτοθέλητα εις αυστηρότατον κανόνα να αποφύγει δηλαδή όσο το δυνατόν τη συνέρεση και μάλιστα τη συνεκφώνηση δίχως να προσφύγει εις τη διαίρεση και εις χασμοδία και βέβαια η τέτοια εντέλεια της τυχουργική δεν θα δυνηθεί να τον ακολουθήσει ή μη όποιος λάβει από τη φύση το δώρον αυτό της αρμονίας ουσιαστικό μέρος του ποιητικού ενθουσιασμού και γυμνάσει την δυναμή του εμψυχωμένος από των άκρων ζήλων της τέχνης. Ή στα ολίγα ευρισκόμενα, ανομοιοκατάληχτα αποσπάσματα των ποιημάτων, όπου ο Σολωμός εφάρμοσε το νέο προσωδιακό σύστημά του, φαίνεται πώς από την τεχνική πλοκή των συμφώνων και των φωνιέντων, πώς από τις διαφορετικές φωνές και τόνους μέσα εις κάθε στίχο και από τους διαφορετικούς ρυθμούς του κάθε στίχου, μορφώνεται η αρμονία της κάθε σειρά σύμφωνα με την φύση του ποιητικού νοήματος εις όλου τους βαθμούς από τη σοβαρότερη έως την τρυφερότερη διάθεση της ψυχής. ενώ εις αυτά όλα φαίνεται λαμπρά ο πλαστικός νους και η πλούσια φαντασία του Σολομού φαίνεται άλλο τόσο η ελαστικότης της απλής η οποία είναι δεχτική τέτοια αρμονίας ανορθά εννοηθούν και πιστά τηρηθούν οι νόμοι της εις γραμματικούς και προφορικούς τύπους αλλά εάν εις το έργο του τον ευοηθούσε το πνεύμα της ομιλουμένης, τον εδυσκόλευε όμως η λεκτική ύλη, την οποία δεν είχε όλην πρόχειρη, ούτε ήταν δυνατόν να την Ό,τι απάνθησε από εθνικά τραγούδια και παροιμίες, δεν μπορούσε να αρκέσει εις τα πολυειδή λεπτά ζητήματα, τα οποία καθημερινώς του επαρουσίαζε η άκρα καλεστησία του. το πλούτος μίας γλώσσας, τότε μόνον φαίνεται, όταν το ξεσκεπάσει το φωτισμένο μάτι των συγγραφέων και το θέσει εις το αληθινό του φως. Όθεν μακαριστός θε να είναι, αν γεννηθεί στο έθνος ένας άλλος ολωμός, όταν οι λόγοι, ω προς τη γλώσσα, αρχίσουν να ξεθάψουν τους αμελημένους στη σαυρούστη. Εις στην ύστερη δεκαετία της ζωής του ποιητή, σημαντική είναι η εποχή, 1847 με 1851, η οποία προσωρινά επέστρεψε στην Ιταλική σύνθεση. Εις τούτο, ίσως εξωτερικώς, εσυνέργησαν διάφορα περιστατικά, τα οποία στην την ψυχή του εξύπνησαν ζωηρότερα την αγάπη του προς την Ιταλία. Από αυτά τα Ιταλικά του ποίηματα, τα κυριότερα είναι το δεκατετράστιχο Ισορφέα, το οποίον απέφθυνε προς τον Ιταλόν αυτοσχεδιαστή Μποργιόνι, και τέσσερα μικρά ποίηματα εις ενδεκασύλαβο ανομιοκατάληκτο μέτρο, η φαρμακομένη, ο Έλληνας πολεμιστής, η Σαπφό και το ελληνικό καράβι. Εις το ύστερο ποίημα, το οποίον εξεφώνησε ως θέμα προς τον άλλον αυτοσχεδιαστή, τον περίφημων Ρεγάλδη, αναγνωρίζεται ο μεγαλότεχνος ποιητής των Ελευθέρων Πολιορκημένων. Και επειδή σώζεται τελειοποιημένο, πρέπει να θεωρείται δείγμα πολύτιμο του τρόπου με τον οποίο ο σολομός εσχάτος εργάζεται το ποιητικό νύφασμα επιτυχημένο συγχώνευμα του επικού είδου και του λυρικού μέσα ισμία μία η οποία μένει μοναδική στη τη φιλολογία του αιώνα. Περί αυτού έλεγε ο ίδιος. Τούτη είναι ποιήση ελληνική, ενώ εις τα άλλα τρία σύγχρονα ιταλικά ποιήματά του αναγνώριζε περισσότερο τον χαρακτήρα της ιταλικής τέχνης. Και το όντι η μαλακή και αποστρογγυλωμένη μορφή του εξηγούν, μου φαίνεται, την διάκριση όπου έκανε ο ποιητή. Περί τούτου, δίνεται την άσνα κρίνει από τη Σαπφό. Καθώς θέλει θαυμάσει ει το ποίημα και ει το η στον ορφέα πω το υψηλό και μυστηριώδες νόημα δεν έσυρε τον ποιητή έξω από τα όρια της τέχνη του. Αλλά μέσα και αρχέτυπες, καθαρές μορφές η πλαστική του φαντασία να παραστήσει ένα από τα μυστήρια της ψυχής, την ακίμητη έρευνα της αλήθειας. «Όθεν δικαίω έλεγε του Σολομού Οθωμαζέως, παραβάλλοντάς τον με τους Γερμανούς. Τούτοι δίνουν και εις κοινά νοήματα την όψη της βαθύτητος. «Εσύ έβριγες τον τρόπο να καταστήσει κοινή την βαθύτερη έννοια και την αξιομνημόνευτη αυτή κρίση εδεινήθηκε να μορφώσει ο έξοχος άνδρας και από τα ποίηματα και από τον προφορικόν λόγο του σολομού. με τον οποίον συγνά αναστρέφεται όλων των καιρών της διαμονής του στην την Κέρκυρα. Και όχι μόνο τα Ιταλικά του συνθέματα εθεωρούσε γνήσια άνθη του Ιταλικού Παρνασού αλλά και του Ελληνικού στίχους ήξερε να εκτιμήσει, καθώς τους άκουε από το τεχνικότατο στόμα του ποιητή, ο οποίος με την καθαρότατη προφορά ένωνε μίαν αρμονικότατη εκφώνηση. Εις εκείνα τα πλάσματα της γυμνασμένης τέχνης έβλεπε ο πολυμαθής γλωσσολόγος ξετυλιχμένην την δύναμη της ομιλούμενη την οποία είχε ήδη αγαπήσει, εις τα απλά γεννήματα της φαντασίας του ελληνικού λαού. Όθεν, αφού άφησε την Κέρκυρα, έγραφε ανάμεσα η σάλα περί Σολομού. Η γλώσσα όπου του χρειάζεται είναι η ζωντανή και η γρεκική γλώσσα, όπω ζήσει τα γράμματα, έχει χρία από αυτόν ο οποίος την κατέχει και την κυριεύει και την μεταχειρίζεται ω όργανο τη ζωντανή ζωή του. Η Ιταλική σύνθεση στην οποία ο εργάζεται με απίστευτη ευκολία, δεν τον απόκοβε όμω από την ελληνική. Η την ίδια εποχή, 1849, σημά ει το κυριότερον έργο του, Η Ελεύθερη Πολιορκημένη, έγραφε και το Κάρμεν Σεκουλάρε, από το οποίο ω είναι τα σωζόμενα τρία αποσπάσματα. Μέρος του τρίτου αποσπάσματο ευρίσκεται και οι Ιταλικούς ενδεκασύλλαβους στίχους. Και όποιος συγκρίνει αυτά τα δύο στοιχουργήματα της ιδίας ύλης, θέλει έβρει ότι ο χαρακτήρας των δύο γλωσσών ήταν καθαρότατα τυπωμένος εις το πνεύμα του σολομού, ώστε όταν έγραφε ελληνικά, ελευθερώνετο παντάπασι από την επιρροή της Ιταλικής. Μόλον ότι ει αυτήν συνήθω ομιλούσε και τι περισσότερε φορές επροτοσχεδίαζε τα ποίηματά του. Σύγχρονα, ετέλειωσε και τον Πόρφυρα και έμελλε να το δημοσιεύσει. Προ έναν φίλο του, ο οποίος του επαρατήρησε ότι το έθνος ήθελε δεχθεί καλύτερα ένα ποίημα εθνικό, απάντησε ευθύ. Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικών ότι είναι αληθέ. Όμω, Εις άλλη παρατήρηση, ότι θέλει είναι καλό να ευχαριστηθεί και η φιλοτιμία του έθνους έστρεξε και είπε ότι ήθελε τυπώσει συγχρόνως και ένα μέρος των ελευθερών πολιορκημένων. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.